Πήκαν στην πόλη οι οχτροί, του νόμους λύσαν, οι οχτροί. Κι εμεί γελούσαμε με τα κουσκούς, τα μεσημέρια. Μπήκαν στην πόλη οι οχτροί, στα σπίτια μπήκαν. Οι οχτροί Και τους φιλέψαμε Η δωρκή χωρί ιδέα Κλέψανε λένε Άντε πάμε Και μια ακόμα Παρασκευή Τη Παρασκευή είναι αυτή Στομωμένα τα μαχαίρια Στομωμένα τα στομάχια Στομωμένη οι σωλήνες Στομωμένος ο στο Στομωμένα τα λεφτά περπατά στον δρόμο και βλέπεις ανθρώπους που ό,τι έχουν πληρώσει έμφυα έχουν πληρώσει το φόρο που τους αναλογεί είναι στα μπροστά ατελείωτες ουρές θλιμένων πολιτών. Όλα πάνε καλά όμως ε, ε, όλα, όλα είναι ο ΡΙΑ ΛΕΦΕΜ, το πραγματικό ραδιόφωνο στου 97,1 στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα, ο ποπότα του Μπάριζα. Στον ήχο σήμερα μαζί μου είναι η Μαρία Πσάλτη, στο τηλεφωνικό κέντρο Ιβάνα Ρεσβάνη, στη μουσική επιμέλεια η αδερφούλα μου Ινάνση. Και θα μπορούσα να ξεκινήσω απλώ ψιθυρίζοντα, αντί για. όπω κάνουμε οι άνθρωποι όταν έχουμε έτσι μια αντίδραση σε αυτά που ακούγονται, νομίζω θα το αλλάξουμε. Θα κάνουμε στέ, στέ, στέ, στέ, στέ, στέ, στέ, στέ, στέ, όπω λέμε Συμβουλή τη Επικρατεία. Δεν θα κάνουμε. Θα κάνουμε στέ, στέ, στέ, στέ, στέ. η συνεδρίαση λόγω του κλίματος που επιχειρείται να διαμορφωθεί. Και επειδή εδώ είμαστε έγκυροι δημοσιογράφοι και είμαστε από τους από κάτω, που όμως δεν υπονομεύουν του από πάνω κατά θεανό φωτίου, τι ακούμε, Χριστιανέ μου? Αυτέ τι μέρε βρέ χριστιανοί, τι ακούμε, ειλικρινά σα το λέω. Βρέ χριστιανοί βουδιστέ, μουσουλμάνοι, τέλο πάντων πείτε ότι θέλετε. Αλλά ότι εμεί είμαστε από πάνω και είναι οι από κάτω που οι από κάτω υπονομεύουν του από πάνω και μετά δεν το εννοούσα γιατί τα γεμιστά τα φέραμε ανάποδα, άρα το καπάκι τη ντομάτα είναι από κάτω και το ρύζι πρέπει να το φάγ αφού κάνει ειδική δική εξόρυξη από την πίσω μεριά τη ντομάτα. Δεν μπορώ να κάνω άλλο σχόλιο για αυτή τη δήλωση. Ελικρινά σα το λέω. Είναι ότι τα γεμιστά τρόχονται και ανάποδα. Κόβει την ντομάτα, να τη το καπάκι βλέπει προ τα κάτω. Για να μην έχεις διαρροή Σπυριού ρυζιού. Είναι μία εκδοχή και αυτή. Μετά παίρνει το τριμπουσόν με το οποίο ανοίγει συνήθω άλλα πράγματα, μπουκάλια α πούμε, και ανοίγει από πάνω την ντομάτα και έχει και ένα ενδιαφέρον το φαγητό. Είναι η ελληνική απάντηση στο τρώμε ξυλάκια στο κινέζικο, α πούμε. Επειδή δεν αντέχεται αυτό το πράγμα, εγώ λέω να μείνω στην σοβαρή πηγή που δεν δημιουργεί τραύματα σε υπουργού, σε υφυπουργού, σε αναπληρωτέ υπουργού, στον πρωθυπουργό μα, το παιδί το κακόμηρο. Ε, δηλαδή. Ποιος είναι αυτός ο τρόπος να κάνεις έγκυρη δημοσιογραφία Το non-paper Non-paper Λοιπόν ο πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας λέει ότι ματαιώνεται η συνεδρίαση λόγω του κλίματος που επιχειρείται να διαμορφωθεί. Αυτός είναι ο τίτλος. Εγώ θα σας πω τι λέει το non-paper. Το non-paper λέει το εξή καταπληκτικό και φοβερό. Όλοι περιμένανε, βαράχανε, τ' αυτό που σήμερα θα αποφασίσει το Συμβούλιο της Επικρατείας. Η διαγωνιστική διαδικασία εξελίσσεται ομαλά και ταχύτατα. Να σου λένε ταχύτατα. Μόλις έχει επισυμβεί η πρώτη επ Κάπω λιγάκι το καταλαβαίνει. Και λέει από την άλλη μεριά. Όπω εξηγούν. Μόνοι του το γράφουν αυτό τώρα. Στο non-paper γράφουν όπω εξηγούν. Το κλίμα που έχει δημιουργηθεί από τι μηδιακέ πιέσει οδήγησε και το Συμβούλιο. Όπω διαφαίνεται στη δήλωση του Προέδρου του. Δηλαδή, κάνουν μόνοι του σχόλιο, ερμηνεία τη δήλωση του Προέδρου, αιτιολόγηση. Στην ανάγκη να συνεδριάσουν εκ νέου υπό λιγότερο θερμέ συνθήκε. Κοινώ, βάλτε πάγο. Αυτό το λένε οι κυβερνητικέ πηγέ. Εγώ προτιμώ. Να συνειδητοποιήσουμε τι συμβαίνει Δια των στίχων του Γιώργου Ανδρέου Και της μουσικής του Και της έξοχη ερμηνείας Ελένης Βιτάλη Στο μεταξύ η Ελλάδα ταξιδεύει Αυτό πίσω το 1991 Εκεί ακριβώς που γεννιότανε Το Μάστριχτ Και νομίζω ότι λέει ό,τι καλύτερο, ειδικά μετά τα δύο αποτελέσματα Ολυμπιακός Παναθηναϊκός χτες και όχι του ΠΑΟΚ Της ψήφου τα στραβάδια, του γήπεδου κοπάδια σου κλέβουνε τα χάδια Αρχαία μεγαλία ερήπια σχολεία Τα γάλματα σοπαίνουν και οι ποιητέ πεθαίνουν Στο μεταξύ λοιπόν, το στέκανε ό,τι θέλει Οι Τούρκοι θα τα πούμε αμέσω στη συνέχεια κάνουν ό,τι θέλουν Και εμείς ταξιδεύουμε Σε σου δρομού λάστιχα καζεμένα και ζώα σκοτωμένα Στου κρατού σου του όνειρα κλεμμένα, χαρτιά σημαδεμένα Ολίτες δίχως πόλη, οπλίτες δίχως βόλη Οι λίγοι ψυχωμένη και άλλοι ξοχλημένοι. Πού το φως σου το κρυμμένο αυτό που χρόνια περιμένω εσύ που λες πως δεν πεθαίνει. μόνο για λίγο ξαποσταίνεις άντε κουνήσου και νυχτώ Τα μαγικά σου βράδια, σκουπίδια και ρημάδια, σκυλάδικα σκοτάδια. Τις ψυχού τα στραβάδια, του γήπεδου κοπάδια, σου κλέβουνε τα χάδια. Αρχαία μεγαλία, ερήπια σχολεία, τα γάλματα σοπαίνουν, πίτε πεθαίνουν. Πού είναι το φως σου το κρυμμένο αυτό που χρόνια περιμένω εσύ που λες πως δεν πεθαίνεις μόνο για λίγο ξαποσταίνεις άντε σου και νυχτώνει και έχουμε μείνει πάλι μόνοι και μη μου πεις ξανά ποιο φταίνει Τη Νομίζω ότι μόνο ένα ανασταναγμός βαθής βγαίνει ακόμα και άμα δεν τον εφράσει κανένας Και δεν έχει αν θέλετε και την άνεση του μικροφόνου Να το κάνει και δημόσια προς πολλούς για να το μοιραστεί ή αν θέλετε για να εκφράσει και άλλους που δεν έχουν μικρόφωνο αυτή τη στιγμή μπροστά του, στο στόμα τους Όμως τα πράγματα στα αλήθεια Την ώρα πώ σχολιόμαστε, τι δηλώσει έκανε ένα, ένας, τι δηλώσεις έκανε ο άλλος Πώς μίλησαν στη Βουλή, ποιο ήταν το επίπεδο, Τύπο κούλη, Κούλης, τίπο Αλέξης, τίπο ο Σταύρος, τίπο ο Μίτσος, τίπο ένας, τίπο άλλος. Πριν αρχίσουμε να σχολιόμαστε με τις ερμηνείε των πραγματων. Με τεχνητέ πραγματικότητε. Θεωρώ ότι από τι κορυφαίε στιγμέ του Κουτσούμπα, στη Βουλή, ήταν ότι δεν αντέχουμε πια. Δεν θέλουμε, και ω κοκκόνι, δεν θα επιτρέψουμε. Αυτά τα τεχνητά διλήμματα με του καλού καλανάρχε, με του κακού καλανάρχε. Με του καλού Ευρωπαίου, με του κακού Ευρωπαίου. Με το καλό μνημόνιο, το, το τρίτο, το κακό μνημόνιο, το πρώτο και το δεύτερο. Δηλαδή αυτά είναι τεχνητά διλήμματα τα οποία δεν βελτιώνουν τη ζωή κανενό. Δεν προάγουν τη σκέψη, δεν βελτιώνουν καν τον τρόπο με τον οποίο κάποιο μπορεί να οργανώσει το να επιζήσει και ταυτόχρονα να ζήσει μετά. Γιατί δεν έχει και νόημα. Το ταυτόχρονο είναι ότι αν δεν επιζήσει για να δεν έχει και νόημα να επιζήσει. Γίνεσαι ζώο εκ των πραγμάτων, γίνει ζώο. Και εκεί που πα να δει ακόμα και ένα μάτ, και εκεί που πα να σκεφτεί ότι εντάξει υπάρχουν και κάποιοι κανονισμοί που μπορεί να είναι και αξιοπρεπεί κανονισμοί, όπω να μην υπάρχει ρατσισμό στα εκείπεδα, να μην ξαναζήσουμε τέτοια φαινόμενα. Δεν μπορεί να πει ότι αυτά είναι εξορισμού κακά, επειδή τα κάνανε κακοί οργανισμοί ενδεχομένω, αν αποφασίσει κάποιο να του εφαρμόσει για να του εφαρμόσει ορθά. Και εκεί που τα πράγματα είναι χ ή ψι ωμέγα, και βλέπει του Ολυμπιακού να στραχωριώνται γιατί η ψι και βλεπει ο είναι το μαύρο χάλι τη και δεν τα καταφέρνει να κερδίσει τον Από και γιατί ακούμε η Κυπριακή ομάδα και την υποτιμούμε και αυτή γιατί είναι η Κυπριακή ομάδα εδώ και υποτιμούμε την Κύπρο και το Κυπριακό δεν υποτιμήσουμε την ομάδα, τρώνε ένα γκολ, δεν μπορούν να βάλουν ένα γκολ. Τελειώνει το μάτσε και μετά κυκλοφορούν οι εφημερίδε και βλέπει ότι στην κερκίδα των. Κυπρίων που ήταν ελάχιστη με στο Και εκεί πάει μπάλα περίπατο Και αρχίζεις και κάνεις άλλες σκέψεις Έχει ψωθεί Ακροδεξιά, φασιστοειδής Σημαία Και κάθε και σκέφτεσαι Ότι υπάρχει ομάδα η οποία Τιμωρήθηκε Αλλαχούη στην Ευρώπη Επειδή ύψωσαν σημαία Παλαιστινίων Την ώρα που έπαιζαν οι Ιδροελληνί. Αλλά εδώ απαγορεύεται υποτίθεται σε όλα τα γήπεδα Πολιτική έκφανση, Λε και δεν υπάρχει πολιτική έκφανση μέσα στο ποδόσφαιρο και μέσα στι κερκίνε, αλλά εγώ σα λέω το πανό για να μην εξάπτει τα κοινά, τα άλλα. Σα θυμίζω και εκείνο το φασιστικό χαιρετισμό για τον οποίο έγινε ζημιά για κάποιε πλημμύρε. Σηκώθηκε σημαία, μωρέ. Και βλέπει ξαφνικά, μικραίνει η μπάλα, μικραίνει το αποτέλεσμα. Ακόμα κι αν είσαι βαθιά Ντιοελυμπιακό όπω είμαι εγώ, σου παίρνει την προσοχή από την μπάλα. Σου παίρνει την προσοχή από την μπάλα. Λέω βαθιά Ολυμπιακό γιατί είμαι Παναθηνατικό. Και γιατί χτε η ομάδα μου έπαιξε πάρα πολύ καλά, αλλά έχασε. Γιατί αρκούσε μία στιγμή αφηρημάδα. Σε ένα λάθος για να χάσει. Οκ, εντάξει, γιατί ήταν κουρασμένοι και δεν είχαν πάγκο λοιπά Στο κάτω-κάτω, αφήσει για τη μου την ομάδα, θα βρω δικαιολογίε. Όταν όμω αυτό το ζω, ακόμα και στην ομάδα του προαιώνιου αντιπάλου μου, μου σκόνη τρίχα. Μου, μου έρχεται, έρχεται μετό. Ξέρετε γιατί. Γιατί περίμενα να μην έχει υψωθεί η σημαία, επειδή θα περίμενα οι φίλε να την κατεβάσω. Οπότε αρχή, αρχίζουν άλλε σκέψει. Τα ίδια θα αν ήταν στο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Θα τα έλεγα χειρότερα. Για θα ήταν η δικιά μου ομάδα και θα βρίζα. Αλήθεια σα το λέω. Ε, ναι, ε, τα ίδια θα ήταν στην ΑΕΚ. Τα ίδια θα ήταν, τα ίδια θα ήταν σε άλλη, ο, οποιαδήποτε άλλη ομάδα. Ούτε ή άλλως αυτό θα μου δημιουργούσε εκ των πραγμάτων μια αναπέχθεια. Και γιατί το λέω αυτό. Γιατί ξεκινάνε προβλήματα πάρα πολύ μεγάλα στον εθνικό μας. Περίγερα. Μεγάλα. Δεν είναι για να υποτιμηθούν οι δηλώσει Αρτογάν. Δεν είναι για να φοβηθεί κάποιος. Όχι. Είναι για να αρχίσει να σκέφτεται ότι τα πραγματικά διλήμματα θα μας τεθούν από την πραγματικότητα, όχι από την τεχνητή πραγματικότητα και στο μεταξύ μας ένας τρόπος υπάρχει. Ο ένας πλάι στον άλλον. Άλλος τρόπος να αντιμετωπίσουμε τα πράγματα δεν υπάρχει. Και επειδή θα το ακούσετε στο τραγούδι και θα δείτε ότι αυτό είναι ο μοναδικό τρόπο να μπορέσει κάποιο να αντιμετωπίσει τι καταστάσει. Να είναι ο ένα πλάι στον άλλον. Γιατί αν δεν είναι, δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί η κατάσταση. Λοιπόν, το Η Ελλάδα Ταξιδεύει που ακούσαμε και που λέει, Πού είναι το φω σου το κρυμμένο αυτό που χρόνια περιμένω, Αυτό το ελληνικό φω που το ψάχνουμε. Δεν είναι ανεξάρτητο από του ανθρώπου. Το τραγούδι είναι γραμμένο το 1991. Γυρνάω πίσω το και πώς το 1965 Δύο χρόνια πριν μας επιβληθεί η σκληρή Χούντα Η μουσική είναι του Μάνου Λουίζου Η στίχη της Μάρος Λίμνου Εδώ είναι μια εξαιρετική ε, απόδοση του τραγουδιού Από το τρίφωνο Ένα τρίφωνο που το κλάδεψαν πολλά πράγματα Ανάμεσα σε αυτά και ο θάνατος Για να μην υπάρχει πια να το ακούμε όπω το ξέραμε Και έρχεται ένα τραγούδι Και δείχνει το μοναδικό Τρόπο, για να αντιμετωπιστούν το τα πράγματα. Ο ένας πλαι στον άλλο. Παλιοζωή, να φανταστείτε πώ είναι η εξωτερική πολιτική. Θα τα πούμε αμέσω μετά από την κλήρωση που σα έχω και το διαφημιστικό διάλειμμα. Λοιπόν, παραπονιούνται Θεσσαλονικής και έχουν δίκιο. Λοιπόν, αυτή η κλήρωση αφορά μόνο του Θεσσαλονικείς άκροατέ μα. Έχω τρει διπλές προσκλήσει για του πρώτου τρει που θα τηλεφωνήσουν στο 211-2008-200. Για τον καταλληλότερο τίτλο έργου και περιεχόμενο που μπορεί κάποιο να δει στο θέατρο Αυλέα στη Θεσσαλονίκη για την Κυριακή το βράδυ. 2 του Οκτώβρη, έχω τρει διπλές προσκλήσει για τον Αδαή και τον παράφρονα του Τόμας Μπέρνχαρντ. Σε σκηνοθεσία Γιάννου Περλέγκα στο θέατρο Αβλαία. Οι πρώτοι τρει που θα τηλεφωνήσουν στο 211 και 200 800. η κλήρωση αυτή αφορά στη Θεσσαλονίκη. Αν έχετε κανένα φίλος στη Θεσσαλονίκη, παλέψτε και από την Αθήνα να το κλείσετε, να του στείλετε με τη σειρά σα την πρόσκληση. Να περάσετε καλά και εμεί πάμε σε διαφημίσει. <Κλέψανε>, αν θέλετε να επικοινωνήσετε με SMS, στελένετε real και ενώ το μήνυμά σας στο 19650. 19650, έχουμε αλλάξει αριθμό φέτος και θέλει λίγο προσοχή. 19650, 19, είσαι ακόμα μόλις εχει βγει από την εφηβεία, 65, είσαι δύο πριν πάρει η σύνταξη που έχει πέσει 67, σε λίγο θα πέσει 75. Αν θέλετε να στείλετε 19650 λοιπόν το μήνυμά σα με κινητό και με υπολογιστή studio papakeryalfm.gr για την ηλεκτρονική ακτινογραφία, ε, αλληλογραφία. Ακτινογραφία θα κάνουμε τώρα εμεί. Αν με συγχωρήσετε με σήμερα, με κάνω καλά σαρδά. Είμαι με φοβερό πονόδοντο, υποψήφια για πονέβρωση, πρίσμένη και μου φεύγουν καμιά φορά κανένα δύο Βεβαίω, γλώσσα λανθάνουσα την αλήθεια λέγει, ακόμα και αν για αυτό το δόντι. Αν δεν κάνει ακτινογραφία, δεν βγάζει άκρη ούτε για το δόντι, ούτε για την πραγματικότητα. Και η πραγματικότητα είναι πάρα πολύ δυσάρεστη. Ο Ερντογάν έκανε δηλώσει για τη Λοζάνη. Δεν είναι η πρώτη φορά. Ούτε η τελευταία. Εδώ θέλω να, σας, να συνεισφέρω κάτι. Υπάρχει πολύ καιρό όπως κυκλοφορούν κατά καιρού διάφορε ιστορίε συνωμοσία. Οι ιστορίε συνωμοσία δεν κυκλοφορούν τυχαία. Κυκλοφορούν σε ένα βαθμό σκόπιμα για να συσκοτήσουν την πραγματικότητα και σε άλλε περιπτώσει να υποδαβλίσουν την πραγματικότητα. Σα θυμίζω ότι α, τα πρωτόκολλα τη Ιών κατασκευάστηκαν για να ενισχύσουν τον αντιευραϊσμό. Σε τέτοιο βαθμό, ώστε να έχουμε τι φρικτές εξελίξεις που είχαμε μετά, λοιπόν, ε, υπάρχουν και αντίστοιχα πράγματα που αφορούν στη Λοζάνη. Λοιπόν, και μην ξεχνάμε ποιοι υπέγραψαν τη συνθήκη τη Λοζάνη, τι είχε μέσα, ποιοι συνυπέγραψαν. Και οι Ρουμάνοι είχαν υπογράψει. Για να θυμηθεί κάποιο έτσι. Μέχρι και οι Ρουμάνοι είχαν υπογράψει. το λέω αυτά γιατί πατήστε, να μάθετε τι είναι λίγο η συνθήκη τη Λοζάνη. Να κάνω εγώ τώρα το ραδιόφωνο. Πρέπει όμω να έχετε κατά νου, ότι η κυκλοφορία ευρύτατα. Έτσι ώστε να φανατίσει κόσμο. Δηλαδή, οι Ερντογανικού, μη Ερντογανικού, κεμαλιστέ, και κεμαλιστέ, του από εδώ, του από εκεί, του παραπέρα, του εκτό Τουρκία, εντό Τουρκία, ότι υπάρχει μυστικό άρθρο στη Λιγνιά Συμφωνία, στη συνθήκη τη Λοζάνη, το οποίο δεν έχει αποκαλυφθεί, προσέξτε, το οποίο τη δίνει χρονικό περιορισμό λήξη. Αυτό βασίζεται και στο όντω άρθρο που υπάρχει για την ημερομηνία λήξη Συμφωνία για τα Δαρδανέλια. Τη Διεθνού Συμφωνία, η οποία έλειξε πέρσι, ε, χωρί να αλλάξει κάτι τώρα. Θα δούμε τι μορφή θα πάρουν τα δαρδανέλια, να θα τα αντιμετωπίσουν με πλοία, ε, ενώ με πλοία φορτηγά που θα μεταφέρουν το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο και θα το του έχουν και κυριολεκτικά γραμμένο στο παλαιότερο των υποδημάτων του. Και έτσι έχουμε την εξέλιξη να έχουμε αμφισβήτηση με δηλώσει του Ερδογάν, του τύπου και μάλιστα σε περιφερειάρχε, σε διοικητέ στην Τουρκία, ότι δεν ήταν νικηφόρα για μα η συνθήκη τη Λοζάνη. Ε, ήταν ε, η αιτία να δώσουμε τα νησιά Να τα χαρίσουμε είπε για την ακρίβεια Τα νησιά Χωρίς να λέει η εθνικότητα των νησιών έτσι Τίποτα τίποτα Να χαρίσουμε τα νησιά Δημιουργείται Με αυτό βγήκαν ανακοινώσεις Το Κομιστικό Κόμμα για παράδειγμα έβγαλε Από τις πρώτες ανακοινώσεις Η κυβέρνηση αντέδρασε Τα άλλα κομμάτα αντέδρασαν Ξαφνικά όμω. Μαζί με το μεταναστευτικό όταν φωνάζαμε εμείς ότι το ΝΑΤΟ θα παγιώσει διεκδικήσει και καταστάσει, το Αιγεία μας για παλαβούς. Έλα ε, όμως που το ΝΑΤΟ τώρα που τα άχα μου δεν το θέλει η Τουρκία η οποία είναι μέλος του ΝΑΤΟ η οποία φτιάχνει φράχτη τώρα με τη Συρία 91 χιλιόμετρα, χειρότερο από Βερολίνο και πάμε λέγοντας ε, ξαφνικά η Γερμανία ρωτάται και τοποθετείτε, να, τοποθετηθεί για τις δηλώσεις του Ερντογάν περί Λοζάνης και αρχίζει, να γνωρίζω τις δηλώσεις του Υπουργού, λέει ο Σέφερ εκπρόσωπος του Γερμανικού Υπουργείου Εξωτερικών για τη γερμανική κυβέρνηση μπορώ να πω ε, γι' αυτό ότι μας είναι γνωστό πως υπάρχουν διαφορές εδώ και καιρό, εδώ και δεκαετίε διαφορές απόψεων μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδος για την οριοθέτηση των συνόρων μεταξύ των δύο χωρών «Φύγαμε, δεν είμαστε σε oh, «Όχι, για την οριοθέτηση των συνόρων» και η γερμανική κυβέρνηση καταλήγει λέει ότι αυτές οι διαφορές πρέπει να επιληθούν ειρηνικά μεταξύ των δύο χωρών κατά τα άλλα απέχει μια έκφραση άποψη και σίγουρα δεν θα πάρει το μέρος κανενός βεβαίως αυτή η δήλωση δεν είναι αστεία έτσι αρχίζουν οι πιέσει για το μεταναστευτικό με τα κλειστά σύνορα από πάνω με τη Γερμανία και τη Μέρκελ να έχει πρόβλημα η κυβέρνησή τη, εξαιτία των προνομίων που συνεπαγόταν η θέλησή της για τους... Και ξαφνικά έρχεται τώρα με το που μπήκα εγώ στο στούντιο μέσα σε πέντε λεπτά για να φανταστείτε πόσο σοβαρό είναι και πόσο τα μάτια μας πρέπει να είναι στραμμένα σε αυτά τα ζητήματα ακόμα και όταν μιλάμε για το μεταναστευτικό και να μην το περνάμε χρυσαυγη λαϊκίστικα ποπό τα προβλήματα τα χαμουδίθεν διευκρινίζοντας προηγούμενη δήλωση σχετικά με τη θέση της γερμανικής κυβέρνησης εκπρόσωπος του Υπουργείου είπε στο Αθηναϊκό Πρακτοριοδίσον από τη σκοπιά της γερμανικής κυβέρνησης η συνθήκη της Λοζάνη εξακολουθεί να ισχύει δεν έχει βάλει το ακόμα δεν έχει βάλει το ακόμα οπότε προσέξτε γιατί έγινε παρεξήγηση όπως λέει ο ανυπέρβλητος Μάλλος Χατζηδάκης με τη φωνή του Διόρου Λάρα. Δε γίνε παρεξήγηση εξήγηση δεν δώσαμε, το φίλο μας προδώσαμε, μια δύσκολη στιγμή. Ήταν η ώρα τεσσερις, κι τέσσερις κι χαθήκα, Αλλο για εκαστικάνε κι ακόμα να φανεί κοίλαι το δάχτυλί σου μέσα από το μέσα από το μαντίσου μα το δαντάλ. πως θα, είπαν πως θα βρεθεί. Στείλε μου μια εξήγηση να φύγει παρεξήγηση για την καρδιά μου Αρχίζουν και έρχονται και τα μηνύματά σα, μετά όμω. Μετά. Γιατί, δηλαδή, ξεκινήσαμε κάναμε μια κλήρωση στη Θεσσαλονίκη. Σήμερα έχω να σα πω κάτι που αφορά σε όλε τι γυναίκε. Αλλά ειδικό σήμερα. θα επανερχόμαστε σε τακτά χρονικά διαστήματα, γιατί αυτό συμβαίνει σε όλη την Ελλάδα. Ειδικά σήμερα ενδιαφέρει τι πατρινέ. ενδιαφέρει τι γυναίκε από την Πάτρα. Ακόμα και αν εσεί ακούτε εδώ και έχετε φίλη πατρινιά πάρτε την και τη ότι τα ακούσατε και ότι πρέπει κι αυτή, αν δεν το έχει κάνει, να το κάνει. Λοιπόν, πώς θα σα φαινόταν να δουλεύει κάποιο σε ένα κανάλι και να λέει τι καλή που είναι η εκπομπή σε ένα άλλο κανάλι. Σα έχουν μάθει να γδερνόμαστε μεταξύ μα, να βγάζει ο ένα τα μάτια τα λουνού και να μην τολμά να το πεις. <laughs> Σιγά που θα το πει τα πλαίσια του ανταγωνισμού. Όταν όμω μια εταιρεία κάνει κάτι που ωφελεί άλλε εταιρείε στενά, αλλά όλου του υπόλοιπου πολύ πλατιά, νομίζω ότι αυτό αξίζει τον κόπο να το πει κανένα. Το καρκίνο του μαστού. Τον έχουμε υποτιμήσει, είναι η συνηθέστερη κακοήθεια που πλή της Ελληνίδε. Έχουμε περίπου πέντε νέα περιστατικά το χρόνο. Θερίζει, είναι αυτό που λέμε θερίζει ο καρκίνος του μαστού. Η αδυναμία να πάει κάποιος στο νοσοκομείο κάποια στο νοσοκομείο είναι θλιβερό φαινόμενο τον καιρό της κρίσης και το ξέρετε πάρα πολύ καλά, είναι μια θλιβερή πραγματικότητα. Απ' την άλλη μεριά, η πιο σοφή πραγματικότητα που υπάρχει από μόνη τη είναι αυτή που λέει πω η έγκαιρη διάγνωση μπορεί να σε σώσει από τον καρκίνο του μαστού και να ζήσει μια χαρά, φτάνει να τον έχει ανακαλύψει νωρί. Η Αλπέν, λοιπόν, μια ελληνική φαρμακοβιομηχανία, έχει σημασία, η οποία η ίδια δεν παράγει ογκολογικά φάρμακα. Δεν παράγει, δεν πουλάει ογκολογικά φάρμακα. Για να πει κάποιο ότι τα λε και θα, αυτοί θα βγάλουν λεφτά από τα φάρμακα, έχει. Ε, αποφασίσει να προσφέρει δωρεάν μαστογραφικό έλεγχο σε περισσότερες από 200 γυναίκες τη φορά σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού σε άνεργες και ανασφάλιστες γυναίκες ενισχύοντας την κίνηση must για τον καρκίνο του μαστού must όπως πρέπει στα αγγλικά αλλά must πολύ έξυπνα φτιαγμένο must, κίνηση must, όχι mat, κίνηση must είναι η καλύτερη κίνηση mat που μπορεί να κάνει κάποιο στον καρκίνο Μπορείν λοιπόν οι 29 Σεπτεμβρίου ε, από τις 29 Σεπτεμβρίου μέχρι και τις 2 Οκτωβρίου, δηλαδή από χθες, σήμερα που έχω εγώ την εκπομπή και το λέω, σήμερα οπωσδήποτε, αύριο και μεθαύριο να πάνε να βρούνε την μονάδα ε, η οποία έχει ήδη επισκεφθεί τη Λάριζα, την Καβάλα, την Ξάνθη, τη Μυτιλίνη, την Αλεξανδρούπολη και να έχουν μια πολύ καλή με την κινητή μονάδα μαστογραφίας της ελληνικής αντικαρκινικής εταιρείας, όρα τι είναι, είναι πανεύκολο κάποιος να την βρει που θα βρίσκεται, ε, ε, να έχουν μια εξέταση. Έχει σημασία και να τα λέμε αυτά και να τα ψάχνουμε μεταξύ μας και να διαφοροποιείται και η ελληνική εταιρεία από κάποια άλλη που έρχεται εδώ και ενδεχομένω μπορεί να μην έχει τόσο αγνό κίνητρο γιατί τα ογκολογικά φάρμακα είναι και πανάκριβα και το σύστημα όταν σε εντάξει στη θεραπεία πρώτα σε σκοτώνει και μετά σε θεραπεύει για να πληρώσετε λοιπόν ακριβά ναύλα θα σας πάω σε άλλα ναύλα Α, ο ερμηνευτής είναι ο αξεπέραστος Δημήτρης Μητροπάνος η στίχη είναι του Λευτέρη του Παπαδόπουλου η μουσική του αξεπέραστη επίση, όπω του Παπαδόπουλου Μίκη Θεοδωράκη τα ναύλα γιατί όπως λέει η αγάπη θέλει παλικάριά. Και αν δεν αγαπήσετε, κυρίε μου, τον εαυτό σα, δεν μπορείτε να αγαπήσετε του άλλου, γιατί δεν θα έχετε εαυτό να προσφέρετε. Σα το χαρίζω λοιπόν με την πρόταση τη Ελπέν και με την προσφορά πάτε να κάνετε αυτή την εξέταση με την κίνηση μα τη Ελληνική Αντικαρκυνική Εταιρεία. Εντελώ δωρεάν, για να μην υπάρχει το άλοθη, το οποίο δυστυχώ φτιάχνουν οι καπιταλιστικέ πολιτείε για να πεθαίνουν. Αυτοί που δεν έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν για τη ζωή τους Είναι ζωή χωρίς χορηγό Κόβω δυο άστρα τα ρίχνω Και όπως πάντα κακή Άσε τα λόγια και τα παζάρια, η αγάπη θέλει πάλι καρδιά. Άσε τα λόγια και τα παζάρια, η αγάπη θέλει πάλι καρδιά. Από άστρα και το φεγγάρι και έχω στα χέρια των ουρανό Αχι, αγάπη πάρω το χαμπάρι, θέλει και τσαγανό. <Κι> Αχι, αγάπη πάρω το χαμπάρι, θέλει και τσαγανό. Δυο άστρα να τα πω ναύλα για να γυρίσω στην κοκκινιά. Όσο για σένα, τέλεια παύλα, καρδιά σου έχει την παγωνιά. <που> Όσο για σένα, τέλεια παύλα, καρδιά σου έχει την παγωνιά. Λοιπόν, μου γράφει η, η αγαπητή είναι όλοι όσοι μου στέλνουν ε? ακόμα και ο χτρή η, η γιώτα Βασιλιάδο μου γράφει κάτι το οποίο έχω παγώσει τώρα ε, θα σας παραγολούσα να επισημάνετε όπου εσείς κρίνετε το τεράστιο θέμα των ανασφάλιστων υπερηλίκων πρόνησης δεξιούχων που επειδή λαμβάνουν και τη σύνταξη εθνικής αντίστασης από την 1 η 1 του 16 διακόπηκε το ποσό των 340 ευρώ και ζούνε, λέμε τώρα ζούνε με 64,64 ,64 ευρώ το μήνα και τώρα θα περάσουν και αξιολόγηση για το αν και αυτή τη σύνταξη και το καλύτερο πρέπει να αποδείξεις ότι είσαι και Ελληνίδα ή Έλληνας ή για αυτή τη σύνταξη πες μου μωριότα τι να πω εγώ τώρα αυτή τη στιγμή τι να πω η φυσική μου τάση είναι όταν ακούω τέτοιε ειδήσει, ειλικρινά το λέω και ξέρω ότι ακούγεται εντελώ παλαβό αυτό που θα πω αυτή τη στιγμή. Συγχωρήστε με, ρίχτε το στον πονόδωτο που έχω. Μου έρχεται να πάρω ένα καλάσνικο και να μην αφήσω τίποτε όρθιο. Αυτό δηλαδή που λέμε μεταξύ μα το λέω και δημόσια, γιατί προ Θεού δεν, δεν σημαίνει κάτι αυτό. Ενώ ότι έχει τόση οργή που θέλει να βγει, που σε κάνει κτίνο. Δηλαδή αυτό δεν ταιριάζει ούτε σε μένα, ναι, ούτε σε εσά που το ακούτε ενδεχομένω αλλά σε κάνει έξαλλο, γιατί δεν υπάρχει λογική σε αυτό το πράγμα και έρχονται και σου λένε ότι υπάρχει λογική. Προσέξτε τώρα, πώς να υπάρχει λογική, δηλαδή η σύνταξη της εθνικής αντίστασης να έρθει να κολλήσει με μία άλλη, οπότε πάει περίπατο η αντίσταση και την έχουν εχεσμένη και την αντίσταση και ότι δικαιούται και ότι έχασε κάποιο πάνω σε αυτό για να μπορώ εγώ σήμερα να λέω. Δεν οποιαδήποτε μπουρδα θέλω, ε, σε τελευταία ανάλυση, στον αέρα, ε, και εσείς να με ακούτε και να με βρίσετε και να μου πείτε και τη γνώμη σας τα λοιπά, και θα καθίσουμε να το συζητήσουμε αυτό. Δεν ξέρω τι να σου πω, κυρά μου, αλήθεια στο λέω, γιώτα μου, να το πάρω, να το πάω, να το ψάξω λίγο παραπάνω στη Βουλή, να δω πού στον κορακό το έχουν χώσει αυτό, πού βγαίνει. Αλλά τώρα να σου πω ότι θα ρώταγα τον κατρούγκαλο να μου πει γιατί συμβαίνει αυτό το πολύ πολύ να βρεχε το, το μαντιλάκι του με καμιά μίξα. Δεν περιμένω τίποτε παραπάνω δηλαδή, έτσι όπως το λέω. Και έρχεται και ο άλλος που μου γράφει με ελαφρά αυτόσαρκαστική σαρκαστική ηρωνία και τη λατρεύω βασίλισσα από την κομμουνιστική κηφισιά Σχολείες, λέει η Ρελιάνα, την πρόταση της Επιτροπής Σοφών. Ε, ακούτε επιτροπή Σοφών και φαντάζεται ότι είναι κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι Κάτι αντίστοιχο, γιατί ξέρετε στην Ελλάδα Μα ακούμε σοφό και σοφία. Λέμε και ο Θεό Πάνσοφο, λέμε τέτοια πράγματα εμεί. Λέμε σοφό αυτό που είπε. Σοφόν το σαφέ. Είμαστε πολύ κοντά στη σοφία. Και στην αγία σοφιά οι αεκτζίδε. Εντάξει, για να αστεί λίγο. Λοιπόν, εκεί που ακούω σοφό, σου έρχεται στο μυαλό η αντίληψη τη δημογεροντία. Ότι είναι συσσωρευμένη εμπειρία. Είναι κάποιοι άνθρωποι που ξέρουν από ζωή, που τα αρχαία χρόνια του είχαν πολλού και του ακούγανε οι νεότεροι και του συμβουλευόντουσαν το λιγότερο. Εμείς φτιάξαμε Επιτροπή Σοφών και όπως λέει και ο φίλος μας, ο Βασίλης αποφάσισαν λέει ότι πρέπει να προτείνουν να γίνει ο μισθός όσο γίνεται μικρότερο των 510. Και γράφει ο Βασίλης, τα 510 είναι πολλά για τους σοφούς, επομένως κατά τη γνώμη του και ορθώ λέει σπηλώνεται η έννοια σοφός. Έπρεπε να λέγεται Επιτροπή Κεφαλαιοκρατών, Επιτροπή Ξερογολιστών, μου να προσθέσω εγώ ή οτιδήποτε άλλο, γιατί δεν υπήρξε αρχαίο που να γνωμάτευε τέτοια σοφία. Δηλαδή, άδικο έχει τώρα την ανάγκη να είσαι αρχαίο προγονολάτρη, για να συνειδητοποιήσει ότι η έννοια τη σοφία δεν ταιριάζει με μια επιτροπή περικοπών. Άντε να σα παρηγορήσω, ή πρώτοι τρει που θα τηλεφωνήσουν. Θα μπορούν να πάνε και οι ίδιοι, άμα θέλουν, στην παρουσίαση Κυριακή 2 Οκτωβρίου σε 7.30 στον Πολυχώρο Έτιον. Εκεί οι εκδόσεις Μιχάλης Ιδέρη θα παρουσιάσουν το βιβλίο «Όταν ξημερώνει» του Άγγελου Χαριάτη ενός καλυθιώτη που μεγάλωσε στις γειτονιές του Πειραιά και που ε, αποπειράται να μας ξημερώσει με το μισθυστόρημα του «Όταν ο Άγγελος Χαριάτης λοιπόν και οι εκδόσεις Μιχάλη Σιδέρη για να μπορέσουν οι τυχεροί να παραλάβουν τα βιβλία τους αν θέλουν να πάρουν εκεί, τηλεφωνάνε εδώ, θα βρεθεί τρόπος να πάρουν τα βιβλία τους στο 211-208-200 και αφήγη διεφημίσεις. μέσα στην δούρλα όλων αυτών των αρνητικών γεγονότων και γεγονότα με μεγάλες ανατριχύλες έτσι, δηλαδή εδώ να ακούς για παιδιά από τη μικρή που τη φάξανε και την κομματιά η τάχα μου διθεγονής, μέχρι το μικρό Μπεν που η μάνα του, τον Ψάχνικος, πέντε χρόνια. Για να λένε τώρα ότι βρήκανε κοκαλάκια εκεί που χάθηκε το παιδί και μπορεί να είναι και αρχαία. Δηλαδή σου όταν ακούς για παιδιά, οι ειδήσεις, κακά τα ψέματα, συμφωνείτε όλοι μαζί μου. Είμαι απολύτω, βέβαιη γι' αυτό, είναι από τις λίγες βεβαιότητε που έχω. Ότι όταν μιλά, τουλάχιστον σε αυτόν εδώ τον τόπο ακόμα και μιλά για παιδιά, υπάρχει πολύ μεγάλη ανατριχύλα Δηλαδή, πολύ μεγάλη ανατριχύλα και συγκινείται το μέσα ακόμα και του πιο. Τι να σα πω, ξέρω και ο πιο βαρύ κατάδικο που έχει κάνει 100 βόνου, η πιο διαστραμμένη προσωπικότητα εκτό από του παιδεραστέ και εγώ δεν ξέρω ποιου άλλου, η πλειονότητα του κόσμου ανατριχιάζει. Έρχονται όμω και κάποια μηνύματά σα τα οποία. Εντάξει, οφείλω να ομολογήσω ότι ώρε-ώρε σε βάζουν σε σκέψη. Ε, τι να σου πω. Λοιπόν, γράφει φίλος μου, ο φίλο Μονιόνιο ο μπακάλι μετά τα τελευταία και των αστικών κομμάτων Λιάν. Αν δεν βγούμενε, επιτέλου να του πατήσουμε κάτω, να του χτυπήσουμε σαν τα πόδια πάνω στην πέτρα, προκοπής Αλλά ω δεν βλέπουμε, δεν πάει άλλο σε τον νιόνιο ο μπακάλι. Εντάξει, φτάνει και εσύ στο άλλο άκρο, αλλά το να καθίσουμε να δουλέψουμε, γιατί μόνο με ανατροπή και με. Ε, αυτό που λέμε επαναστατική διαδικασία τη προκοπή, τίποτα δεν πρόκειται να δούμε σαν άσπρο πάτο. Ο φίλος ο Χωσέ α, γράφει. Α, τι θες να περιμένω, Τα πει όλα το πρώτο τραγούδι. Ε, βέβαια, όλα τα πει το πρώτο τραγούδι. Αλλά αυτό είμαστε εμείς Άρα, που σημαίνει ότι άμα θέλουμε, μπορούμε να σταθούμε. Ε, ο Παντελή ο Χάρο θυμίζει ότι εκτό των υπόλοιπων εξωτερικών ζητημάτων οι γείτονε Αλβανοί τον θέμα τσάπιδων. Οι Σκοπιανοί θέλουν πρωτεύουσα τη Θεσσαλονίκη. Ο Ερντογάν αφισβητεί την ελληνικότητα των νησιών. Και να θυμίσω ότι το 1922 ξοφλήσαμε το χρέο μα με τη μισκρασιατική καταστροφία καταστροφή. ελπίσουμε ότι δεν θα γίνει πάλι το ίδιο. Δεν είχαμε κανένα χρέο να ξοφλήσουμε. Μυαλό δεν είχαμε. Μυαλό δεν είχαμε και δεν το είχαμε ούτε εντό, ούτε εκτό, ούτε επιταφτά. Όσο πατάμε σε ξένες δυνάμεις Όσο πατάμε σε ξένα όπλα Δεν θα μπορέσουμε να δούμε άσπρη μέρα Μια χώρα σαν τη Συρία σε χρόνο ντετέ Έγινε αυτό που βλέπετε σήμερα Το ίδιο πράγμα μπορεί να συμβεί στον οποιονδήποτε Ο Γιάννης ο Βλαχογιάννης Μου γράφει από, το... από την Αγγλία Λοιπόν και μου γράφει από την Αγγλία Κάτι το οποίο θέλει σκέψη Γιατί αυτό έχει σημασία Να διαβάζουμε τις ειδήσεις με δύο πλευρές με πρόσχημα τη διατήρηση τη εργασία των 12.000 εργαζομένων, ζήτω το Ελλαδιστάν, γράφει. Πανηγυρίζεται, λέει, και γράφεται. Δεν είναι υποκρισία να λέτε όλοι σα ότι ευτυχώ έκλεισε τον deal Μαρινόπουλο Σκλαβενίτη. Και εξηγεί γιατί. Όταν σβήνουν 1,4 δι χρέη στο Μαρινόπουλο και ο Σκλαβενίτη παίρνει δάνειο 360 εκατομμύρια με 1,5% επιτόκιο. Αποσιοποιητικά. Καθίστε και σκεφτείτε. Ποιο θα το πληρώσει αυτό το deal, ποιο θα το πληρώσει, και να δούμε και πώ θα πουληθούν έτσι, γιατί λένε δεν θα πουληθεί κανένα. Αν δεν το δω, δεν το πιστεύω δηλαδή. Γιατί έτσι γίνεται τι περισσότερε φορέ όταν έχουμε συγχωνεύσεις, εξαγορέ και τα μου σωτήριες λύσεις λύσει. Έχει δίκιο, τι να σου πω. Και ο Ανδρέας γράφει από το Λονδίνο. Σου στέλνω ένα μύθο του Εσόπου για όσου από του οκρατέ σου γουστάρουν να έχουν αυταπάτε. Ηλίκη κάποτε είπα στα σκυλιά. Τι λόγο έχουμε να μανλώνουμε διάκοπα. Μοιάζουμε τόσο που μπορούμε θαυμάσια να μοιάσουμε πια σαν αδέρφια. Το μόνο που διαφέρουμε είναι στη γνώμη. Σε μας αρέσει η ελεύθερη ζωή, εσεί είστε δούλοι των ανθρώπων. Κάθεστε να σα δέρνουν και να σα δένουν με το λουρί και εσεί του φουλάτε τα πρόβατα και του γλίφτε τα χέρια. στερα αυτοί για το ευχαριστώ σα πετούν τα κόκκαλα και δεν μπορούν να φανεί οι ίδιοι. Αν λοιπόν θελήσετε να αλλάξετε γνώμη, παραδώστε μα τα κοπάδια. Θα έχουμε, συν... θα έχουμε συντροφιά και θα τρόμο που να χορτάσουμε. Οι σκύλοι παραδέχτηκαν πω όλα αυτά ήταν πολύ σωστά. Παράδοκαν λοιπόν τη στάνη στου λύκου και περίμεναν. Οι λύκοι όμω, όταν βρέθηκαν στη στάνη, πρώτα τα σκυλιά σκότωσαν. Για να τρώνε τα πρόβατα ανεμπόδιστοι. Και έρχομαι να σε ρωτήσω στην παραπάνω ιστορία. Πού είναι ο άνθρωπο, σου απαντάω ο Ανδρέα μου. Χόμο, Χόμηνη, Λούπου. Και επειδή ελπίζω να με βοηθήσει να κάνω και συντροφιά στου φίλου μου του ταξιτζίδε, που του έχω δυναμία και το ξέρετε, ε, α του χαρίσω και αυτόν αυτό που είναι. Ένα τραγούδι Η ζωή οδηγεί ταξί Το τραγούδι της Μελνέας Ασταλίνης και της Γλυκερίας Η στοίχη του Γιώργου Παυριανού Η μουσική του Νίκου Τερζή Και λέει η ζωή οδηγεί ταξί Και στο δρόμο σταματάει Ρίχνει μια ματιά λοξή Που πηγαίνεις σε ρωτάει Η ζωή οδηγεί ταξί Και στο δρόμο σταματάει μια ματιά, λουξί. Που πηγαίνει, σε ρωτάει. Που πηγαίνει, σε ρωτάει. Η ζωή τρέχει μπροστά. Μ' αναμένα όλα τα φώτα. Και όταν έχει τα λεφτά, σου ανοίγει και την πόρτα. Σου ανοίγει και την πόρτα. Η ζωή οδηγεί η ταξί κι όπου θέλει, αυτή πάει. Με τσιγάρο στο δεξί, Μια κλαί, μια γελάει. Η ζωή κι κι ελοφορεί, Κι απεράσει κι απ' μπροστά σου. Κάποια νύχτα προχειρή, Παίρνει και το νερό, Τα λαντάνα. Ταξί, και πατάει γερά τον γκάνσι και κρυφά στο μεταξύ τη διπλή τα ρύφα βάζει τη διπλή τα ρύφα βάζει η ζωή σε προσπερνά και άμα δεν τη χάνεται μες στα στενά κι αντε να τη συναντήσει. Κι αν δεν να πλήσεις. Η ζωή ονείγει ταξί, κι όπου θέλει αυτή σε πάει. Με τσιγάρο στο δεξί, μία κλαίει, μία γελάει. Η ζωή κυκλόφορει, κι αν περάσει από μπροστά σου. Καποια νύχτα προχειρή, παίρνει και το νερό. Η Ερήμο είναι η εφετερία τη Αφήγηση. Πρόκειται για μια πέραντι άνευρη περιοχή που φιλοξενεί μεταξύ άλλων μερικά από τα μεγαλύτερα τηλεσκόπια του κόσμου, καθώ και του ψηλότερου και του ανέφελου συνήθω ουρανού που τη σκεπάζει. Η αστυνομική παρατήρηση γίνεται εύκολα. Το εξώκοσμο τοπίο κάποιων σημείων τη έχει χρησιμοποιηθεί και ω μοντέλο για την προσωμείωση συνθήκων στα εδάφη του πλανήτη Άρη, όπω αναφέρεται στην ταινία. Στην ίδια έρημο, που μου σημαίνει ότι έχει μεγαλύτερη έκθεση από την Ελλάδα, αρχαιολόγοι διαβάζουν τι γίγνε γεωλογικέ περιόδου και ανακαλύπτουν πολύτιμα παλαιοντολογικά ευρήματα. Η χούντα του Πίνοσετ άνοιξε τι κλειστέ εγκαταστάσει που βρίσκονται σε αυτή την έρημο για να δημιουργήσει στρατόπεδα συγκέντρωση αντιφρονούντων. Χιλιάδε από αυτού βρήκαν εκεί το θάνατο και του πέταξαν στην έρημο που έγινε τάφο του. Σε αυτή την έρημο, λοιπόν, δίπλα από του και κάτω από τα τηλεσκόπια, γυναίκε ψάχνουν ακόμα και σήμερα αγνοούμενου αρνούμενες να στάψουν στο παρελθόν που η έρημο αντιπροσωπεύει τη δική του ανάγκη για απαντήσεις αυτά και άλλα πολλά στο Αθηνόραμα παρακαλώ από τον Αντώνη Καρπετόπουλο τιμήμα μια εξαιρετική κριτική που επιφύλαξε στο νοσταλγώντας το φως και την αριστερά δηλαδή νοσταλγώντας το φως το και την αριστερά είναι το δικό του στο σχόλιο του Nostalgia de la Cruz είναι ο τίτλος και είναι το αριστούργημα του Πατρίτσιο Κουσμάν Λοιπόν, έχω τρει διπλέ προσκλήσει. Να είναι καλά τα παιδιά του Άστη και του Πτίπαλε. Έχω τρει διπλές προσκλήσει για το Πτίπαλε για όσου θέλουν να πάνε από σήμερα μέχρι και την Τετάρτη, όποια μέρα, όποια ώρα θέλουν, κάνοντα ένα τηλέφωνο. Εμεί τα έχουμε δώσει τα ονόματά του. Να δουν το βραβευμένο ντοκιμαντέρ στο Φεστιβάλ των Κανών του σημαντικού αυτού χιλιανού σκηνοθέτη του Γκουσμάν. Με κριτικέ που έχουν γραφτεί ανάμεσα σε αυτέ. Η Μοντ γράφει Αριστούργημα. Ο Γκοσμάν μα εκτοξεύει στο σύμπαν τη υψηλή πίεση. Ε, Η Γκάρντιαν, από τι καλύτερε ταινίε τη χρονιά. Θα αντιλατρέψετε, γράφει ο Έμπερτ. Η Νιου York Times, ένα ποιητικό στοχασμό για το χρόνο και τη μνήμη. Είναι τι σπάνιε περιπτώσει που μπορεί κάποιο να πάει, να δει ένα τοκιμόντέρ και να βυθιστεί στην ιστορία του κόσμου, στην ιστορία των κινημάτων, στην ιστορία των δικτατοριών και να πάρει μια ανάσα. Τρει διπλέ προσκλήσει για όποτε θέλετε στο 211-200-8200. Οι πρώτοι τρει που θα τηλεφωνήσουν. Κλέψανε, λένε. Όλοι μας κλέψανε, κλέψανε. Η Επιτροπή Σοφών, νομίζω ότι σα έχει κάνει τα νεύρα τσατάλη. Με ευχαριστεί πάντως πάρα πολύ που την παρακολουθείτε όλοι σα. Και ξέρετε, τη Σοφία σα επιφυλάσσει. Ακούτε τη Σοφία να έρχεται κατά πάνω σα και διαλύεστε, έτσι. Γιατί εδώ δεν είναι η Σοφία καμιά ώρα, αγκόμενα, για να έρθει σε αυτού που του κόβουν το. Uh, το μισθό ε, αλλά πριν uh, διαβάσω τα μηνύματά σας σας έχουμε μια μεγάλη είδηση, είναι η δησάρα. οριστικός υπερθεματιστής ανακηρύχθηκε ο επιχειρηματίας Ιβάν Σαβίδης, ο οποίος ήταν ο επιλαχών στη σειρά για τη διεκδίκη τηλεοπτικής άδεια μετά την απόσυρση του επιχειρηματία Ιωάννη Καλογρίτσα από το διαγωνισμό. Η κομψότη απόσυρση με πεθαίνει. Έτσι με πεθαίνει από το διαγωνισμό. Αυτά το διαβάζω από το ΑΠΕ. Προσέξτε όμως έχει δεύτερη παραγραφή. Αφού ολοκληρώθηκε ο έλεγχο του ποθενέσχηση του επιχειρηματία, αναμένεται η καταβολή της πρώτης δόση ύψου 20,5 εκατομμυρίων δραχμών. Ευρώ, ευρώ, <laughs> ε, Τίποτα, ε, Πάει το σαρδάν, το δόντι με γύρισε πίσω στα παιδικά μου χρόνια μου φαίνεται Για την κατοχή μία των τεσσάρων διπρωματιθέντων ε, τηλεοπτικών αδειών Ξέρετε γιατί σας το είπα έτσι Γιατί για αυτά τα 20,5 θα πάνε στους σοφούς Που θα τα μοιράσουν μετά οι σοφοί Ω αντιγύρισμα έτσι δεν είπε ο Πρωθυπουργός τη Θεσσαλονίκη Για να γελάσουμε και λίγο θα πάρει τα λεφτά από τις και θα τα ρίξει στη φτωχολογιά, ρε παιδάκι μου, να πότε θα βλέπετε τηλεόραση ή μαύρος τηλεόραση ανάλογα με τις προτιμήσεις σας και θα φωνάζετε λεφτά, λεφτά, έρχονται τα λεφτά κατά πάνω μου και θα λιποθυμίσετε, δηλαδή δεν είναι. Αναρωτιέμαι, αν δώσει λεφτά από άδειε, μα το Χριστό και την Παναγία, σε ανθρώπους αδύναμους θα αφαιρέσει από του αδύναμου την εισφορά στην ΕΡΤ από το ηλεκτρικό τους για να έχουμε... Και να λέμε τώρα έτσι... Προκαλώσε... Παπά και παπαντζίδες όλους μαζί... Αν δώσετε τα λεφτά των τηλεοπτικών αδειών τσι φτωχή... Από τσι φτωχή των ηλεκτρικών μωρέ... Θα μπορέσετε να βγάλετε τα χρήματα... Ο Κώστας γράφει «Ανάκληση του πρέσβη και κόψιμο κάθε διπλωματική σχέση σε αυτή θα ήταν η αντίδραση οποιασδήποτε σοβαρής χώρας όταν μία γειτονική προβαίνει σε πεντακάθερη αμφισβήτηση των συνόρων της στο Ελλαδιστάν διαχρονικά είτε με δεξιούς είτε με αριστερούς, είμαστε όμως πολιτισμένοι μάλλον απλά κάνουμε πως δεν ακούμε δεν βιάζεσαι να το δεις Ουκρανία ή Συρία, δεν βιάζεσαι μήπω βιάζεσαι... Γιατί ξέρεις όταν το κάνεις αυτό πρέπει να είσαι αποφασισμένος και για το επόμενο βήμα Και δεν φτάνει να είσαι αποφασισμένος απλώς δεν αφισβητώ ούτε την ετοιμότητα των δυνάμεων των ενόπλων μας Αλλά λείπουνε πράγματα φιλάρα, θέλει προσοχή έτσι, πάρα πολύ μεγάλη προσοχή ο Γιάννη γράφει ρε Λιάννα, η Επιτροπή Σοφών τα πορίσματα τα βγάζει με τον αρχαίο τρόπο που τα έβγαζει η Πυθεία. Α πούμε. ή χρησιμοποιούν άλλο χόρτο, α πούμε. Μερικά κολοζοισμένα παιδάκια είναι με σπουδέ και εμπειρία μόνο επί χάρτου και χόρτου, προσθέτω εγώ και με την παραμικρή υδρομένη φανέλα από δουλειά. Τι περιμένει, φιλενάδα, εγώ από την Επιτροπή Σοφών. Παναγία, τίποτα. Ε, να ευχαριστήσω τη Λίνα που είναι παλιά μου μαθήτρια. Μου στέλνει την αγάπη της πικραμένη από την είδα του Ολυμπιακού αλλά πιο πικραμένη για το έσχος με το ναζιστικό λάβαρο που κανείς δεν βρέθηκε να το σκίσει να το κατεβάσει. Αχ, για να γυρίσουμε τη ζωή μας και τα όνειρά μας πίσω. Καλούς αγώνες Λιάνα μου, καλούς αγώνες Λίνα μου και σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Στα αλήθεια, λυπάμαι αυτού που λυπούν όταν χάνει η ομάδα του ακόμα και αν είναι αντίπαλοι. Λοιπόν μαζί με αυτά που είπες για του σοφούς έρχεται ο Γιάννης και μου προσθέτει Να προσθέσεις ότι και οι μισθοί αυτών θα πρέπει να γίνουν σοφά 510 ευρώ πρώτα απ' όλα για παράδειγμα Ναι αυτή η Σοφία πολύ μαρέσι έτσι όσα τεστραμένη η Σοφία Και ο Ραφαήλ γράφει ότι η αλληλεγγύη είναι η δύναμη των αδύναμων, έχει δίκιο Αλλά δεν μπορεί να είναι ξέρεις ούτε απολυτική, ούτε χήμα, ούτε αυθόρμητη γιατί δεν εξασφαλίζει σταθερότητα στην επιβίωση, Δεν αρκεί, Ραφαήλ μου, αυτή η αλληλεγγύη. Γιατί λε ότι παλιά στρατόπεδα, χώροι τη Εκκλησία να χρησιμοποιηθούν για στέγαση αστέγων και προσφύγων και μέσων πόρων τη Ευρωπαϊκή Ένωση και χορηγιών να του προσφερθεί δωρεάν υγειονομική περίθαλψη. Και αν η Ευρώπη κλείσει τα σύνορα και κλείσει και τι τρόφιγγε, και αν οι χορηγοί αλλάξουν πεδίο χορηγία και αντί για πρόσφυγε αρχίσουν να δίνουν λεφτά, ξέρω εγώ, στη διατήρηση των πλατ Ξέρω <Σθώ> εγώ, μήπως α, τα παλαιά στρατόπεδα δεν πήρε σπρέφα ότι δόθηκαν για αξιοποίηση, για χρήματα ε, σου μένει η εκκλησία η οποία δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με συνθήματα μαύρα, άσπρα κόκκινα, μπλε, χιδέα πάνω σε ναίσκους που κοσμούν την περιοχή. Λοιπόν, οπότε μπορούμε να πάμε να ακούσουμε Πόσο είναι όλα καλά το 2012 γράφτηκε το τραγούδι, από το Λαβράι Μαχερίτσα και το Χάρη Κατσιμίχα Ήταν η εποχή βέβαια που ανέβαινε πολύ ο ΣΥΡΙΖΑ και θα ήταν όλα πάρα πολύ καλά. Ο δευτή ο γι' αυτό. Στοιχούργό είναι η Λίνα Δημοπούλου και συνθέτη ο Ρωσαλίνο Καλεμάρε, όλα καλά στον κάλυπτο διάρακι σόγιο, γιοσμό δεν με πιάνει και έχω πάντα σκιά, όλα καλά ο μισθό μου φαγμένο, το ψυγείο πιο άδειο και πάδιο. Στην καταθλιψή φίλη ο Θεό κουρασμένο. να νακάλι το διαράκι ισότιο, σεισμό δεν με πιάνει. έχω πάντα σκιά, όλα καλά. Ο μισθό μου σφαγμένο, το ψυγείο πιο άδειο. Και απάντησε στην κατάθλιψη, φίλη ο Θεό κουρασμένο. Oh, όλα καλά. Αν σε πάρει το πράγμα από κάτω. Θα σε πάει παρακάτω, θα σε φτάσει στον πάτο Όλα καλά Κι αν στυντεύτουνε όλοι και όλα Σου πετάνε τη φόλα Μη την απάτη Μουγάλε γλώσσα, κλείσε το μάτι Όλα καλά Τα κορίτσια δεν μου ρίχνουν μάτια Τι να βρούνε σε μένα Δεν υπάρχει μία Όλα καλά Η μοναξιά έχει γούστο Αν δεν φοβάσαι τις πτήσεις Άμα θέλεις να ζήσεις oh, Όλα καλά Αν σε πάρει το πράγμα από κάτω Θα σε πάει παρακάτω Θα σε φτάσει στον πάτο oh, Όλα καλά κι ας την όλοι και όλα Σου πετάνε τη φόλα Μη μασάς την απάτη Βγάλε γλώσσα, κλείσε το μάτι Όλα καλά Οι ειδήσεις που ρες για τη μάζα κομμένα για νορέξια νερβόζα Τη λεστάρια, τα μπάζα Όλα καλά η μιζέρια κερνάει, η χαπάκια είναι η τρέτη. Αφασία ξεφτύλα κι δία το γλέντι Όλα καλά Αν σε πάρει το πράμα από κάτω Θα ξουλήσει καρφί για τον πάτο Πρόσεξε καλά Αυτό περιμένουν οι γήμπες Ψυχές που λιγάνε στι ήπειρε και τότε τα παιδιά. Αβγαιά! Έρχονται τα σχόλιά ε, δεν ξέρω ποιος με ρωτάει αν υπάρχει θέμα με τα νησιά μας και την Τουρκία αλλά υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει το πρόβλημα είναι να μην έχουμε εμείς πρόβλημα με τα νησιά μας εμείς έχουμε πρόβλημα με τα νησιά μας τα νησιά μας έχουν πρόβλημα με εμάς με μας τους ίδιους γιατί άμα δεν έχουμε εμείς πρόβλημα με τα νησιά μας δεν μπορεί κανένας να μα τα πειράξει για να είμαστε σοβαροί και τα νησιά δεν είναι μόνο Κανόνια και βόμβες. τα νησιά είναι ομορφιά, τα νησιά είναι όμω και ηλεκτρικό, είναι και φαΐ, είναι και νερό. Έχετε δει πόσο κοστίζει, για παράδειγμα, η βενζίνη στα νησιά, σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα. Έχετε δει ποιε είναι οι τιμέ των αγαθών στα νησιά. Έχετε δει ποιε είναι οι ακτοπλοϊκέ γραμμέ στα νησιά. Γιατί αυτά τα θυμόμαστε τα νησιά όταν έρχονται διακοπέ. Και ψάχνουμε τζάμπα δωματιάκι, κάπου εδώ και κάπου εκεί. Όλο τον υπόλοιπο καιρό. Τα ξεχνάμε και περιμένουμε κανένα επεισόδιο με μετανάστε ή καμιά εισβολή με τίποτα φυγάδε του πραξικοπήματο στην Τουρκία για να ανακαλύψουμε ξαφνικά το νησί, την πόλη ή κάτι άλλο. Λοιπόν, α σοβαρευτούμε και πριν αρχίσουμε να βλέπουμε απειλέ από εκεί, να θυμηθούμε το Πανάρχιον ο εχθρό είναι εντό. Την κερκόπορτα δεν την άνοιξαν από έξω. Την είχαν αφήσει ανοιχτή από μέσα. Το κλειδί κάποιο από μέσα το δίνει όταν οι απ' σου ζητάνε τα ρέστα. Και μου γράφει ο Παναγιώτης και έρχεται α, να επιβεβαιωθεί η κάθε λέξη του συντάγματος που λέει και ο Αλέξης. Δηλαδή το σύνταγμα σας ευκρινίζω λέει δωρεάν παιδί έτσι. Μόλι πω αυτή τη λέξη δωρεάν, πρέπει ό,τι μπουγέλο έχετε μπροστά σα ω προ την παιδεία να το πάρετε και θα μου το εμπουγελώσετε. Λογικό είναι. Το ακού αυτό στην τηλεόραση, τη πα στην τηλεόραση. Το ακούς το ραδιόφωνο, πατά το κουμπί, τρε Και μου γράφει λοιπόν ο Παναγιώτης Λιάνα, Καλησπέρα. Έρχεται μεταρρύθμιση στην διπροβάθμινη εκπαίδευση με δίδακτρα στα μεταπτυχιακά για πρώτη φορά φέτο 1200 αστυνομικοί Αθηνών. Γιατί φέτο δεν δίνεται κονδυλί. Αμφισβητείται έτσι εμπράκτο το δημόσιο δωρεάν πανεπιστήμιο, χωρί ευθέω να αναθεωρείται το 16. Όμω, ποιο αγνοεί ότι σήμερα ο αποκλεισμό από τα μεταπτυχιακά οδηγεί του απόφοιτου με σιγουριά στην ανεργία και δημιουργεί δεύτερη κατηγορία και εργασιακών δικαιωμάτων εργαζόμενους. Να μόνο αυτό που φτιάχνει δεύτερη κατηγορία του εργαζόμενου. Οι εργαζόμενοι έχουν γίνει ο μεγάλο εχθρό. Όποιο θέλει να κάνει λεφτά, πρέπει πρώτα να ανακαλύψει τον εχθρό εργαζόμενο και να του δολοφονήσει Τη μάνα το παιδί Το τελευταίο του δικαίωμα α, Στη ζωή Λοιπόν α, Θέλω να πάω σε μια κλήρωση α, Και λέω να πάω μπροστά στην κλήρωση Να σας την πω Γιατί μετά η είδηση είναι τέτοια που μου γυρίζει λίγο τάντερα Οπότε με συμφέρει να πάω Στην κλήρωση που λέει Κλειστόν λόγω αγάπης Είναι ο τίτλος του μυθιστορήματος Της α, α, α, Μαρίας Παπαδάκη Και αυτό θα παρουσιαστεί την Τετάρτη στις 5 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ από τις εκδόσεις ωκεανίδα στα public του συντάγματος θα μιλήσει η Παπαδάκη, θα διαβάσει ηθοποιό μήνα χειμώνια, χειμ, ε, χειμώνα. Συγγνώμη, ζητώ συγγνώμη, είπα φταίει το δόντι μου σήμερα. Είμαι πρισμένη, ε, δεν μπορώ να μιλήσω και πολύ καλά. Θα τραγουδήσουν ε, σε στίχου Μαρία Παπαδάκη ο Βασίλη Ωλέκα, ο Γιάννη Νικολάου ε, και πολλοί άλλοι, και η Λένα Αλκαίου. Ε, Όποιο θέλει να πάει, καλό να πάει και να πάρει και το βιβλίο και να χαζέψει και να ευχαριστηθεί. Αλλιώ, αν θέλει να πάει στην κρίση, στα χανιά στην κατοχή να γνωρίζετε και να αγαπιέτε τρελά ο Μανώλης με τη νίκη, να κλέβονται κάτω από τη μύτη των Γερμανών και των γονιών τους και να γεννιέται μια κοκκινομάλα ακριβή με τα σμαράδια μάτια και μετά να αρχίσουνε αχα, άλλα βάσανα ώστε να αναρωτιέται κανείς αν αποφασίσει να σηκώσει τα χέρια ψηλά και να διεκδικήσει αστέρια θα χαμηλώσει ο ουρανός μόνο για σένα. Μπορεί. Μπορεί ναι, μπορεί όχι. Οι πρώτοι τρει που θα τηλεφωνήσουν, οι πρώτοι πέντε, πέντε, πέντε, τέσσερι, καλά, μου κάνει όλο νοήματα Τα τρει, πέντε, τέσσερι, αποφασίστε. Δεν μπορεί να φταίει μόνο το δόντι μου. Λοιπόν, έχω τέσσερα βιβλία κλειστών λόγω αγάπη των εκδόσεων. ωκεανίδα για του πρώτου τέσσερι που θα τηλεφωνήσουν, το 2:11:200, 8:200, και μέχρι να πάρετε εσεί τηλέφωνο, εγώ σα λέω ότι οι αυτή η χώρα που είναι πρωτοποριακή στην Ευρώπη ε, είναι έτσι δημοκρατική μα την έχουν παρουσιάσει κατά καιρούς να γίνουμε η Δανία τη, του Νότου η, η Ζουηδία του Νότου ε, έχει και αυτή ένα νεοναζιστικό κόμμα ο οποίος έχει, είχε την εξή καταπληκτική ιδέα μοιράζει σπρέι πιπεριού που απαγορεύονται στη Δανία όπως κάνουν και εδώ οι δικοί μας οι χρυσαυγίτες κάνουν πράγματα αλλά επειδή είναι βουλευτές ή κάτι τέτοιο και κλέγμα είναι να τα κάνουν, ε για να αντιμετωπίζουν με αυτά τους πρόσφυγες λέγοντάς ότι μέχρι τώρα δίνανε μόνο τη συμβουλή να χρησιμοποιεί λάκ για τα μαλλιά μετά από αυτό τι θέλετε να σας πω που να κολλήσουν οι τρίχες του σαν τον πεθαμένο και να μην βγαίνουνε προτιμώ να έχει κάψες το παιδί παρά να έχει ναζιστικές αντιλήψεις και σπρέι στο χέρι συγχωρήστε το λοιπόν απόψε το παιδί με τον τόλοι αξεπέραστο για τα παιδιά που έχουν πειρετό από οποιαδήποτε αιτία όπως λέει εκείνη Το παιδί που είναι σκημένο στη γωνιά Ηλιγμένο στο καπνού την καταχνιά και τα πίνει με το βλέμμα του θολό μη τα ακείξετε κανείς παρακαλώ. Δε θέλει απόψε άνθρωπο να δει γιατί έχει κάψες, κάψες το παιδί μια αγάπη που το βρόδωσε του και η ζωή. αφήστε το στην κάψα του να βγει και να καλεί. <σταλήκη> το παιδί έχει σαράντα πυρετό και το δάκρυ του φωτιά είναι κι αυτό και αν κάνει και μια τρέλα δηλαδή συγχωρείστε το απόψε το παιδί. Δε θέλει απόψε άνθρωπο να δει γιατί έχει κάψες, κάψες το παιδί μια αγάπη που τον πρόδωσε του καίει τη ζωή Αφήστε το στην κάψα του να πιει και να καλεί Φτάσαμε λοιπόν με το και με εκείνα στο τέλος της εκπομπής Ο καθένας θα πάρει το δικό του μονοπάτι Εγώ θα σας αποχαιρετήσω, θα σας ευχηθώ καλό Σαββατό κύριε Εκώ σε μένα, ναι, καλή κατάληξη του πονόδων Το μονοπάτι, ερμηνεία της... Α, την <Δεν> ξέρω από την κοιλιά τη μάνα τη. Και παραμένει έξοχη στην καριέρα που διάλεξε η Ελένη Τζατζημάκη, στη μουσική ο Λενοίδε Μαριδάκης η στίχη είναι τη Χρυσή Κοντογεωργοοολοπούλου. Το μόνο πατή που περνά δεν θέλει να πηγαίνει μόνο σε πόλη, σε χωριά, στη δημοσιά να βγαίνει. Θέλει να βγει στη θάλασσα, στα απόκριτο κρογιάλι. Που θα το ξέρω εσύ και εγώ, μαύρο μου μάτια πώ πονώ, να μην το μάθουν άλλοι. Έτσι, να πονάτε, να μην το μαθαίνουν άλλοι, να αγαπάτε, γιατί αγάπη θέλει και παλικαριά. Ή για την ακρίβεια μόνο παλικαριά. Πάτε που περνά δεν θέλει να πηγαίνει Μόνο σε πόλη σε χωριά στη δημοσιά να βγαίνει θέλει να βγει στη θάλασσα σαν από κρυφό κρογιάλι, Που θα το ξέρει εσύ και εγώ μου, μάτια, πώ πολλά να μην το μάθει άλλη που θα το ξέρει εσύ και εγώ μαύρα μου μάτια, πώ πολλά να μην το μάθει άλλη Άλλο διλυνού, που να με βρει να κλέβω, Θα πεθύνω από το μόνο μου και εγώ τραγούδι, λέω, δεν είναι πάντα ο κρεμό. Τι λεμονιές γεμίζει μυσιάντος τα έχουν ανέβει, Κοίταλαζε ο καιρό, Τι λαιμονιές και τα ο καιρό, Τι λαιμονιές και Υπότιτλοι AUTHORWAVE